με στην κυρία του λόγου και τη διάρκεια ελεύθερων φωνών και κοινωνικών Αγώνων ενάντια στην εξουσία. Γεια σας, Καλώ ήρθατε. ξεκινάμε λίγο πιο ενεργητικά. Κουβέντε στη Γιάφκα που μεταδίδεται κάθε βράδυ εδώ από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 12.30 έως τις 2 ταξιμερώματα με το zoom frame στο μικρόφωνο Οι τρόποι επικοινωνίας είναι online κουβέντα μέσω φωνικής κλίσης στο Skype, στο nickname κουβέντα στη ΓΙΑΦΑ και το email σας στο website του radio.zim στη σελίδα επικοινωνία. Υπάρχει χητικό αρχείο από την εκπομπή. Οι τρει τελευταίε εκπομπέ έχουν ανέβει. Αυτέ οιχοποιητέ έχουν Μπορείτε να την βρείτε στην αντίστοιχη σελίδα στο ηχοποιητικό αρχείο αν χάσετε την εκπομπή για κάποιο λόγο. Είτε σας βολεύει η ώρα, ας πούμε. Μαζί για τα επόμενα δύο λοιπόν, δεν, έχουμε, δεν έχω κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου σήμερα να ξεκινήσω κουβεντιάζουμε. Ε, το βλέμμα μου έπεσε τι προάλλες τώρα, λίγο πριν ξεκινήσω την κουβή σε ένα κάλεσμα για μια δράση ε, το Σάββατο στα άγραφα. Ε, σε βασικά για τις ανεμογεννήτριες ε, που κάτω και κεφάλαιο θέλουν να καταστήσουν στο δάσος των αγράφων που σημαίνει η καταστροφή από το κάτω και του Το Σάββατο λοιπόν στις 12 Οκτώβρη στις 11 η ώρα καλεί το αυτοδιαχειριζόμενο Καρδίτσας και η συνέλευση αναρχικών Καρδίτσας ε, ο κόψο γνάθο νομίζω ότι είναι ομάδα και η Fina Film. Τώρα, Φίνα Film δεν ξέρω ακριβώ, δεν το έχω αυτό. Το δοκιμάσω να το πω. Καλούν μια συγκέντρωση, δεν ξέρω αν θα γίνει πορεία στου δρόμου τη Καρδίτσα στην κεντρική πλατεία τη Καρδίτσα, στην πλατεία Ελευθερία. Και είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί διαπαντώντα από εδώ και από εκεί κάποια πράγματα βλέπω ότι αρχί, αρχίσει να ανεβαίνει πολύ στην ατζέντα. Οι κινήσεις ενάντια στην εγκαντάσταση των ανεμογεννητριών στα άγραφα είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί παίζει, υπάρχει και συμμετοχή και από Αθήνα και από τη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο. το παρακολουθούμε. Βασικά θα ψημνώμουν να πάω Καρδίτσα, αν δεν υπήρχαν κάποια ζητήματα που με κρατάνε πούμε, πάντων εδώ που είμαι και θα σινόμουν πολύ να πάω και να μεταδώσω κιόλας ας πούμε αφού υπήρχαν συναννοήσεις online την, στο ραδιόφωνο του την όλη εξέλιξη όσοι και να ήταν οι άνθρωποι 50, 100, 150 νομίζω ότι γενικότερα όπου επεμβαίνει και επιτίθεται το κράτος και το κεφάλαιο και υπάρχουν αντιστάσεις είναι πολύ ε, καλό να τις ε, ενισχύσει με κάθε τρόπο, είτε με την παρουσία είτε με την ε, με το να αυτούς τους αγώνες άσχετα από, τα, από το παρελθόν ε, άσχετα από τα λάθη τοπικών αγώνων για περιβαλλοντικούς λόγους άσχετα ε, με το σκεπτικό και το πληροτική σου συνείδηση παρευρίσκεσαι και στα αλέγγυα ως ωστόσο το παρελθόν πάντα δουλεύει ως, ένας, ε, ως μια εμπειρία, ένα βίωμα που σε κάνει ή πιο έμπειροι ή πιο καχύποπτοι ή πιο έτοιμοι ή πιο δεν ξέρω τι άλλο. Ε, οπότε, ναι, αυτό, έτσι, τον υψηλά στην ατζέντα, ας πούμε, της, α, μου, ας πούμε, και άλλα έτσι και άλλα κρατηματάκια που και αλλα καλεσματάκια και που βλέπω ε, δεν αριστερά έτσι και σε σχέση με τους φασίστες και τα λοιπά αρκεί να είναι δημόσια ε, Θέλω να αναφέρομαι εδώ στην εκπομπή, βασικά το ξέρετε, βάζετε και εσείς τα ζητήματα, εδώ τα θέματα, τα ζητήματα. Πώ μου τις πάει αυτή η εκπομπή, θέλω να αλλάξω τη λέξη ζητήματα, να βάλω κάτι άλλο, τις θεματικές, γι' αυτό μου την βαράει λίγο καμιά φορά. Θέλω να βρω άλλες λέξεις, α πούμε, πιο φρέσ, πιο, έτσι, όχι τετριμμένες, πετρινές και λοιπά, γιατί τον έχω ψηλό, έχω μπουκτήσει από το, αυτόν τον στερεότυπο πολιτικό πετρινολογ εγώ προσωπικά, να τον εμπλουτίσω όσο μπορώ, να ξεφύγω. Δηλαδή, ας πούμε, ένα πράγμα το οποίο εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ στην κουβέντα γιατί είναι τόσο πολύ χρησιμοποιημένο που προσωπικά με... Αυτό, όταν πολύ χρησιμοποιείται ένα σώρο σε μια κουβέντα, Α μην έρχεται κάπω, παιδί μου, να δημιουργείται κατευθείαν απέκθεια. Αυτό που λέμε τα εργαλεία, τα εργαλεία που μα έδωσε τα διανάλυση, τα εργαλεία, τα παιδαγωγικά, τα ρε, ποια εργαλεία, ρε παιδιά. μου, εντάξει, διερμήσαμε τα εργαλεία, α πούμε. Ε, τη γνώση, ξέρω εγώ, που να πούμε. Τα βιώματα, τι εμπειρίε, τι εικόνε, τα μηνύματα, ξέρω εγώ. Ε, αυτό με τα εργαλεία, ρε παιδί μου, είναι και λίγο, εδώ τελευταιο τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια έτσι παίζει πολύ στο λεξιλάγιο. Ε, ναι, γενικότερα εγώ προσπαθώ να αποφύγω λιγάκι τον ε, στερεότυπο πέτρινο πολιτικό λόγο και να περάσω όταν γράφω τις δύο φορές ή μιλάω δημόσια και να περάσω αυτό που θέλω να περάσω στον κόσμο ε, που απευθύνομαι εκείνης που μιλάω ε, με όρους λιγότερο έτσι σκληρούς. Ε, που να μην ε, απονοημαδοτούν τα λόγια μου όμω. Γιατί αν δεν καταφέρω να βρίσκω αυτού του όρου, αναγκάζω και καταφεύγω στη δετριμένη χρήση συγκεκριμένου λόγου, παραδείγματο, που χρησιμοποιούν όλοι οι άνθρωποι που κινούνται στον αλφα-αλφα χώρο. Προσοχή, δεν το καταδικάζω. Απλά με να έτσι, δεν το, δεν το πια. Θέλω, έτσι, θέλω άλλη φάση, α πούμε, κάτι πιο φρέσιο, πιο έτσι. Διαφορετικό, ρε παιδί μου, που να περνάνε τα πολιτικά μηνύματα ήταν ε, αυτό. Ναι, ας πούμε, η λέξη ζητήματα τώρα ήταν η ε, ε, αφορμή. μου έρχονται στο κεφάλι, τα εργαλεία. Είπαμε ότι μπορεί να βάζετε κι εσείς τα αυτικά ζητήματα, είναι ελεύθερη θεματική σημερινή. Βεβαίως τρέχουν αρκετά πράγματα, έτσι, τρέχουν και πράγματα. Σε εξέλιξη, η τουρκική επιχείρηση στην Ανατολική Συρία, προφανώς. Ε, δεν, ε, δεν είναι ξεκάθαρο ακριβώς ας πούμε, με τον Τραμπ τι ακριβώς παίζει, γιατί μία έτσι μία ας πούμε, εμφανίζεται να τοποθετείτε... Αυτός είναι λίγο... Ή είναι λίγο κάπως, ας πούμε... Ε, Πρέπει ο φασίστα είναι και λίγο ανισόρροπο. δηλαδή είναι φασίστα δεδομένο, ρατσιστή, αλλά είναι και λίγο ανισόρροπο ο τύπο. Έω ε, πολύ, α πούμε. Ένα άλλο που έβλεπα τώρα, έτσι καθώ ε, διάβαζα τα τι συμβαίνουν γενικώ στη ε, ε, ε, δεξιά αριστερά, ένα κάλεσμα από το αντίπνοια από το στέκει αναρχικό, αντιουσιαστικό στέκει αντίπνοια. Ε, γίνεται. Ναι, όχι, δεν είναι αυτό. Έχω, έχω κάνει λάθο, διαγράψει το τι είπα, δεν υπάρχει αυτό. Έχω κάνει λάθος, τουλάχιστον δεν το, δια, δεν το διασταυρώνω ότι υπάρχει ε, κάλεσμα, οπότε δεν ισχύει αυτό που μόλις είπα. Οπότε λοιπόν, αν ακούσουμε μια μουσική, να βάλω και εγώ λίγο τα μυαλά μου μέσα στο κεφάλι μου, γιατί μου φαίνεται είναι λίγο τσαλακωμένα, λίγο ασολούποτα και βλέπουν ότι να είναι. <laughs> Περιμένω και τα δικά σας μηνύματα για να μιλήσουμε. Να πούμε ότι έχει δικησίσει στο μυαλό σας και θα το πούμε σε λίγο... Στιγμή. Είναι την ώρα που πελά. Όταν η διαπορήπα μένει, το μέτωπο είναι Για να αρχίσει, σαματά. Και έτσι μακριά ολοκληρώσει. Λέωθηκαν τριφωκιτά στι πολιτείε Φωντε με λάδι, κολονούτο για τις δυο, το χτυψό που θα να τα ρούχα σου πετάξουν για να απολογηθεί, να κοπαστούν στα να βήμα Υπάρχει ένα μεγάλο τετραήμερο, ένα αρκετά έντονο τετραήμερο εκδηλώσιο στα νότια, στα νότια που συνδιοργανώνεται από 8 συλλογικότητες. Ε, πολύ μεγάλο, δεν ξέρω αν το έχει ακούσει. Μάλλον θα το έχει ακούσει γιατί είναι αρκετά σημαντικό και ο αριθμό των λογικότητων και το τι θα τη φιλοξενία, α πούμε. Ε, ο τίτλος είναι «Αν δεν αντισταθούμε στο γνωστό σύντημα, αν δεν αντισταθουμε στο γνωστο σύστημα αν δεν αντισταθουμε στι ολογισμό γειτονιές» οι να θα γίνουν μοντρές φυλακές. Αυτό βασικά είναι ένα πλαίσιο από ό,τι καταλαβαίνουν και αντικρατικό και αντιφασιστικό, ένα πλαίσιο αγώνα και αντίσταση σε συγκριντική την ελευθερία. Ε, το τετραήμερο περιέχει συναυλίε, ε, συζητήσεις, εργαστήρια, ε, πεζοπορία, αναρυχήσεις, θα σας τα πω σε λίγο, και, και θέατρο, έτσι, έχει αρκετά πράγματα, είναι δηλαδή αρκετά μεγάλο σε πράγματα. Τετραήμερο όταν λέμε ξεκινάει το Σάββατο αυτό, είναι δύο Σάββατα και δύο Κυριακές, δηλαδή δύο Σαββατοκυριακά το που καλύτερα, γιατί εγώ τα διαβάζω έτσι αποσφασματικά και τα λέω αποσπασματικά. Είναι δύο Σαβδοκυριακά Σύνολο τέσσερις μέρες, άρα τετραήμερο Σάββατο και Κυριακή τώρα, μα έχει το σαββατοκύριακο αυτό 12 και 13 Οκτωβρίου και το επόμενο σαββατοκύριακο 19 και 20 Οκτωβρίου Το Σαβδοκύριακο αυτό ε, είναι συναυλία αυτό το Σάββατο βασικά ε, συναυλία στην πλατεία Παναγούλη από μέτρο Αγίου Δημητρίου Πρόσβαση. Ξεκινάει σ' 8, αλλά ξέρουμε τι σημαίνει 8 η ώρα. Εντάξει, ελπίζω το σαβουτάρω, αλλά ξέρουμε τι σημαίνει 8 η ώρα, το sound check λοιπά. Μεθυσμένα αξιωτικά, ακροταλίας, Νικόλας Ράζα και φωγητή, κάτω το γύσω, παρουσίαση δίσκου Απόψη και Ανάγκες και Spatial Guest, Άιλος, συγνώμη, Άιλος. Ε, την Κυριακή 13 Δεκάτου έχει συζήτηση. Μισό λεπτό, εδώ. Ε, συζήτηση. Το ιδεολόγημα της ανάπτυξης ε, και η βία η εφαρμογή του στι μας και ελεύθερο ελευθεριακό εργαστήριο. Ε, ξαναλέω, ελευθεριακό εργαστήρι κινηματικών υποδομών που περιλαμβάνει με τα εργαστήρι και παρουσίαση του ελευθεριακού ψηφιακού αρχείου. Υπάρχει η αφίσα ε, στο διαδίκτυο για να τα δείτε και πιο έτσι Και ε, μπορείτε να την βρείτε αν πληκτολογήσετε στο ψαχτήρι που χρησιμοποιείτε το τίτλο «Τέσσερις μέρες εκδηλώσεων στα νότια» και θα δείξετε τη την ναφισούλα και το κειμενάκι που δίνει το πλαίσιο και αναλυτικά τις εκδηλώσεις. Να πούμε τώρα ότι το τετραήμερο αυτό συνδιοργανώνεται από το Ταμείο τουλάχιστον είναι υπογραφές, τόσες είναι και υπογραφές, γι' αυτό και τα λέω. Συνδιοργανώνεται από το Ταμείο Στήριξης Δομών και Αλληλεγγύης από το Εργαστήρι μεταποίηση Τροφίμων, από το Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι που Βουένα Βίστα, από το Ελευθεριακό Εργαστήρι Κερματικών Υποδομών, από το Αντιφασιστικό Δίκτυο σανότια, Νότια, Ελευθεριακό Στέκι Πικροδάφνη, την Αναρχική συλλογικότητα Μασόφκα, πρόσφατα χτυπήθηκε ένας μέλος της από και ε, στο Ήλιον, και από συντρόφους αυτό έχει στο νου σα, μακάρι να μας κοιμήσει Αθήνα, να περνάγαμε μια βόλτα από εκεί. Ωραία, θα ήταν. Πάμε να ακούσουμε τη μουσικούλα μας και τα λέμε. Πάντα περιμένουν το δικό σας τηλέφωνο στο Skype ή α, το μήνυμα σας στο email του radio.dg. Και έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο πάλι σε κάθε website, ε, ευρυφιανάδικο κάμικο. Ωστόσο έχει δημοσιευτεί το πόρισμα ε, εκεί, να πω, ε, του ανακριτικού συμβουλίου ναυτικών ατυχημάτων του Άσνα επαναλαμβάνω το πόρισμα του Τρίτου ανακριτικού Συμβουλίου Νευτικών Ακτυχιωμάτων σε συντομία άσνα, δεν θα σας πω περισσότερα, απλά σας δίνω ένα έρισμα να το δείτε, σχετικά με την βήθηση του Αγία Άννα, του ε, πετρε, ε, πετρελοφόρου, μικρού πετρελοφόρου Άγιος, Αγία Ζώνη, σύνομαι, όχι Αγία Άννα, Αγία Ζώνη, που έγινε στον Σαρονικό το 2017, ε, αν βάλετε πόρισμα για σαρονικός άσνα θα το βρείτε, είναι ένα pdf 44 σελίδων, δεν ξέρω αν έχετε τη δυνατότητα και το χρόνο να διαβάσετε, γιατί και αυτά γράφονται λίγο περίεργα, ε, αλλά είναι οι έρευνες, ας πούμε που έχουν καταλήξει τα λοιπά μπορείτε να το δείτε, όπως διαβάζω έτσι περιληπτικά θα σας πω τίποτα περισσότερο περιληπτικά, θα σας πω, ε, Συμπερισμαντικά από το πόρισμα, όπως γράφει στο καθεστατικό ορυφιανάδικο, γιατί η αυτήν που πρόκειται, ε, το δεξαμεινόπλιο βυθίστηκε επί τούτου, δηλαδή ε, δεν είναι έναν ατύχημα, βυθίστηκε από τον πλοιοκτήτη του Επίτηδες, ε, ο οποίος έδωσε, λέει εδώ, προσεκτικά την εντολή σε δύο επιλεγμένα μέλη του, να βυθίσουν το δεξαμεινόπλιο, να μην σφραγίσουνε... Ε, το πετρέλαιο και να το αφήσουν χτες, ας πούμε τις διεξόδους να, να μολύνει το σαρονικό να, τους είχε απαγορεύσει να ειδοποιήσουν το λιμενικό ε, θέλω να τέλος πάντων, βγαίνει μια, ένα νόημα ότι ήθελαν ντε και καλά να μολύνουν το σαρονικό τώρα να σας πω γιατί δεν ξέρω έτσι δεν ξέρω και το πώ δεν το έχω διαβάσει και δεν νομίζω πως το διαβάσω περιμένω να το διαβάσει κάποιους άλλους για μένα, δηλαδή ειλικρινά δεν ξέρω αν έχω το χρόνο να διαβάσω σαν τέσσερις σελίδες, δεν κάνω ερεύνα για να καφιθω. Ε, ωστόσο, ε, κάποια συμπεράσματα φαντάζομαι σημαντικά βγαίνουν, ε, γι' αυτό μπορείτε εσείς, αντί να σας το διηγηθώ εγώ, να το διαβάσετε από μόνοι σας και να το δείτε. Ε, γενικότερα, ε, το γενικό πνεύμα αυτό είναι, το πνεύμα αυτό είναι ότι Υπήρχε μια ε, επιδίωξη να μολυνθεί ο σαρονικός. Ε, τα πολλά εκατομμύρια όλης αυτής της διαδικασίας έρχονται από τις αποσμίωσεις ασφαλιστικών. Μάλλον γι' αυτό επεξηγήσωρια. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Δεν θα πω σε αυτήν την φάση των συνωμοσίων καταστάσεων. Δεν, δεν του παίζω και καλά εγώ αυτό το παιχνίδι. Και ούτε είμαι ο παδός του. Απλά σα λέω ότι υπάρχει ένα έγγραφο από την Ανωρμόδια Ανακριτική Επιτροπή, α πούμε την ΑΣΝΑ, AS, που έχει βγάλει πούμε, τα συμπεράσματά τη και μπορεί να τα βρείτε στο διαδίκτυο. που λέγαμε ότι πρέπει να απαντηθεί αυτή η επίθεση στους εξαθλωμένους ανθρώπους, στους μετανάστες και αυτή η ακροδεξία φαστική στρατηγική πολιτική που εφαρμόζεται σε ένα πιο κεντρικό επίπεδο, σε μια πιο μαζική κλίμακα. Ε, από ό,τι μαθαίνω και μπορώ να, να ξέρω, ας πούμε, γενικότερα υπάρχει μια τέτοια διάθεση και σε, και σε Αθήνα, συγνώμη και σε Θεσσαλονίκη, και σε άλλες πόλεις ε, του ελλαδικού χώρου για καλέσματα συγκεντρώσεων αλληλεγγύης που ελπίζουν να, να είναι μόνο μία αλλά να έχουν μια διάρκεια, μια συχνότητα εννοώ. Ε, αυτό είναι πολύ καλό. Ε, είναι πρα, κάτι το οποίο εγώ πραγματικότητα επιθυμούσα πούμε, ξέρω εγώ, σαν εξέλιξη και σαν το μονόδρομο, ας πούμε. Ε, όσον αφορά τα, τις εγκληματικές πούμε, στρατηγικές ε, κράτου και ε, ε, αφεντικών σε βάρος και στις πλάτες και σε βάρος και στις πλάτες με μεταναστών προσφύγων με να δούμε να δούμε πως θα πάει Και Είπαμε ότι είχαμε σαν πρώτη κουβέντα που ανοίξαμε η κινητοποίηση που θα γίνει στην κυριακή πλατεία της καρδίτσας το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι και στις 12 Οκτώβρη κιόλας υπάρχει εκδήλωση για τον αγώνα ενάντια στην εγκαντάσταση των νομογεντριών στην Αθήνα, στην πρώην κατάληψη ε, να παρακολουθήστε να συμμετάσχετε από την ανοιχτή σχηνέλευση κατοίκων πετραλών της ΣΥΟΚΑΚΙΟΚΙΟΥ Είναι την 5η 10 Οκτώβρη στις 7 η ώρα στην κατάληψη πριν πίκπα Κατάληψη πρωίνη πίκπα Όχι πρωίνη κατάληψη Να απαντήσουμε σα στο σύντροφο, δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει, αλλά δεν έχει καμιά σημασία ε, στο ριώτημα του. Όχι, δεν ξέρουμε αν υπάρχει κάποια έκτακτη συνελευσία πούμε, για δομοκό, απολογιστική, κάτι τέτοιο. Δεν, δεν ξέρω τίποτα, δεν, ούτε καν από σένα να ακούω. Ε, sorry, δεν μπορώ να βοηθήσω, αλλά <laughs> αυτό είναι αλήθεια, δεν ξέρω. Φασικά από ό,τι ξέρω αυτά γίνονται κλειστά ας πούμε, συνήθως. Δεν, δεν ξέρω αν θα γίνει ανοιχτά ή όχι. Πάλι αυτό δεν ξέρω αν ισχύει. Νομίζω ότι ήταν ανοιχτή η οχι παλι αυτο δεν ξερω αν ισχυει νομιζω οτι ηταν ανοιχτη διαδικασια για την διοργανώση της παρέμβασης στο ΔΟΜΟΚΟ, οπότε θα μαθευτεί αν είναι ανοιχτά, δημόσια θα μαθευτεί. Εντεμονάξι, κυκλοφορούν κάτι βίντεο, από χτες κυκλοφορούν αυτά τα βίντεο, προπαγάντας του τουρκικού κράτους ε, από την εισβολή, ε, γιατί περιευτείς πραγματικά, οι εισβολοί προχωρήσανε σε κάποια σημεία, νομίζω, μέσα στα σύνορα της, της Συρίας, έχουν προχωρήσει. Δηλαδή, κι εγώ στην αρχή είχα μπερδευτεί, αλλά νομίζω ότι έχουν μπει σε ένα σημείο, μέχρι ένα σημείο. Ε, υπάρχουν κάποια βίντεο με κάποιου. Ε, να πανηγυρίζουν, δεν ξέρω τι τύπηση είναι αυτή. Ε, Τουρκομάγνη είναι, δεν ξέρω ε, εκεί πέρα, ποιοι είναι αυτοί που τις υποδέχονται, πανηγυρισμούς και χειροκροτήματα. Ε, προφανώς είναι, μια, είναι προπαγανδιστικά βίντεο. Ε, τώρα μαζεύω λίγο έτσι να δω μια εικόνα να σα την πω και εγώ. Το ότι νέο ναι, υπάρχει από την επιχείρηση των εθνικιστών. Ε, Υπηρεαλιστών, ε, μιλιταριστών, μιλ, όπως θέλει τις ε, του τουρκικού κράτους και της επιχείρησης επίθεσης στην Βορειοανατολική Συρία, Κάμερα σου είναι χέρος Δε θα μας καθυπόταξει ο μεγάλο αδελφός Πάσε μια κάμερα και εσύ μπορείς. Είναι τόσο εύκολο γιατί καθυστερείς Ξέρουν και φοβούνται και τις βάλανε ψηλά Μα και ένα κουτάκι κάτω χαμηλά Σπάστολες τις κάμερες παιδιά Δράστε προσεγμένα και μεθοδικά Έλεξε το μέρο, τσάξε τρόπους διαφυγής Βάλε 6.000 δωρούς όσου πιο πολύς χωρίς Σπάστολες τις κάμερες παιδιά Πάρε σιδέρο λαστό και τα υλικά Φόρεσε μπουκούλα, καφέλο και γυαλιά Φιέσα τα ασθένα και μην κοιτάς ψηλά Σπάστονες τους κάμερες παιδιά Κάντα όλα σβέλτα μα προσεκτικά Κόψου στα καλώδια βάλε τους φωτιά Κόψου στα στενά και ανταιγιά. Αν οι παλιά, σπάσε στα κεφάλια μα καλά. μετά. Σπάσε να του βάλουμε ξανά. Ωραία, ξύλα υπάρχει, Θα μα και μόνο ηλευθερια. Θα μα μόνο ηλευθερια. Θα μα Και γενέβη η ενημέρωση στο EDM Media ε, νομίζω πριν δύο ώρες, Αν δεν κάνω λάθος από την ημερομηνία που βλέπω εδώ, Ναι, ε, από την εξέλιξη της δίκη ε, τη αντιφαστικής μοτοπορία ε, που είχε δεχτεί η επίθεση ε, στις 30 Σεπτεμβρίου στην ευρύτερη περιοχή τη πλατείας Αμερική. Ε, Ναι. Λοιπόν, να διαβάσουμε δύο μερικά κομμάτια, είναι σημαντικά, να, έτσι, να, για όσε και όσου δεν έχουν διαβάσει, έτσι να ακούγεται κιόλας, θα σα το κάνω εγώ για εσά. Λοιπόν, ξεκίνησε την Δευτέρα, πριν δύο δηλαδή, 7 Οκτωβρίου, μετά από πολλέ αναβολέ, η δίκη των 21 κατηγορουμένων τη αντιφαστική μοτοπορία, τη 30 Σεπτέμβρη 2012, στην ευρύτερη περιοχή της Πρεδίου Αμερική. Η αστυνομική παρουσία ήταν, νομίζω ότι η επίθεση είχε είχαν δεχτεί στην... να Ναυαρίν, όχι Ιπποκράτος, τέλος πάντων, για να μην πάρει προφλόγω. Έχουν περάσει και τόσο καιρό, δεν θυμάμαι, ε, σε εξάρχεια πάντως, νομίζω, σε, κάποια, σε κάποιο στενό μέσα. Δεν θυμάμαι, ίσω ε, όχι. Τέλο πάντων, κλείνει Η αστυνομική παρουσία ήταν η συνήθι ύστερα από τα γεγονότα του Νοέμβρη 2018, όταν και οι προκλήσει των πρώην δελτάδων μαρτύρων κατηγορία απαντήθηκαν ανανάωγο από κατηγορούμενου και αλληλέγγυου. Είχε πει και ξύλο εκεί. Ε, Πρώτο τη έναξη τη δίκη και κατά την εκφώνηση των ονομάτων των μαρτύρων, διαπιστώθηκε για ακόμα μια φορά, απουσία των βασικών μαρτύρων κατηγορία Νίκου Παπαβασιλείου και Γιώργου Περή. Η έδρα επιδίωξε να αντιμετωπίσει την πάγια άρνηση των συνηγόρων υπεράσπιση για την εξαγωγή τη δίκη, χωρί την αυτοπρόσωπη παρουσία του με έολα δικονομικά επιχειρήματα, και να εκβιάσει την αναγνώριση των καταστασεών του. Ύστερα από πιέση των συνηγόρων υπεράσπιση και σύσκεψη τη έδρα, η δίκη τελικά ξεκίνησε με μια αφηρημένη δέσμευση τη Προέδρου να εξετάσει την ανάγνωση ή μη των καταθέσεων των απόντων μαρτύρων κατηγορίας σε επόμενο στάδιο της δική. Σημειωτέν ότι ο Παπα Βασιλείου, καταδικασμένος για ένα εμπρισμό του μπαρ, ενός μπαρ στην πλατεία Αμερικής, κατέθεσε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα στη δίκη τη Χρυσής Αυγής με την κατάθεσή του να τη χάνει σχετικής δημοσίωσης στον τύπο ενώ υποχρεωρείται σε δήλωση τυχόν αλλαγή διεύθυνση στην εισαγγελία Εθνών, καθώς το έχουν επιβληθεί περιουστικοί όροι. Παρ' όλα αυτά η έδρα δήλωσε αντιναμία εντοπισμού, τόσο αυτού όσο και του περί ως αγνώστου διαμονής. Με σκέψει, δούν και σκέψεις, εικόνες και ελέξεις Παναμίσει η νυχτή που με στη στιγμή Σε εκείνη τη στιγμή που ζήσαμε μαζί Εκεί που η ανάγκη έγινε γιατί Αμπιά φορές πετούν Χρωμάτα μου δά Και στόματα γλειστά Γιάνοντας μέσα από σύντομα σκηνικά Αναπόλοι σύσμιλες Προσδοκίες μας γεννά Νοσταντικές σκέψεις Ικόνες και οι λέξεις Μα να μην συμπληκτή που με πετάει Στη στιγμή σε τη στιγμή Που ζησάμε μαζί Εκεί που η ανάγκη Έχει μεγαθεί Εδώ είμαστε δεν, φύγαμε, διακόψαμε λίγο την ανάγνωση γιατί για δεύτερη φορά μας αποκλείουν τον λογαριασμό στο Skype και προφανώς δεν είναι τυχαίο, δεν ξέρω ακριβώς και με ποιο τρόπο, δεν ξέρω, είναι αναφορές, δεν, δεν έχω ιδέα, πραγματικά δεν έχω ιδέα δεν θα πω την αναφορέ, απλά είναι η δεύτερη φορά που αποκλείεται ο λογαριασμό στο Skype, οπότε δεν μπορεί να γίνει και η τηλεφωνική κλίση online όπω είπαμε νωρίτερα. Ε, Προφανώ θα ψάξουμε να βρούμε έναν άλλο τρόπο για τηλεφωνικέ κλίσει και συνομιλίε στην αέρα. Ε, θα την βρούμε την άκρη. Προφανώ και δεν θα απαιθούμε ξανά πούμε, σε, αυτό το, σε αυτή τη λύση του Skype. Ε, έχω χρόνια λογαριασμό στο Skype, αυτό είναι το αξιμοτρο, προσωπικό λογαριασμό για άλλη χρήση ας πούμε, και τα λοιπά δεν έχει αποκλεισθεί ποτέ, οπότε είναι λίγο περίεργο, είναι δύο συνεχομένες αποκλεισμοί λογορασμών του Skype ε, και την είναι που αφορά εκπομπή και συγκεκριμένα εκπομπή ε, ανθρώπου που κινείται ασυμία, και ε, φέρεται στον ΑΑ χώρο, ε, τέλος πάντων Ας μην ξανά ακόμα μια φορά συνωμοσιολογούμε, δεν υπάρχει να λοιπόν για τηλεφωνική κλίση ε, στον αέρα, ε, μας τελείωσε πριν καν αρχίσει, ε, οπότε συνεχίζουμε σε λίγο την ανάγνωση να κλείσουμε διότι τις εκκρεμόντες που έχουμε, να ξανακούσουμε το τραγουδάκι που διακόψαμε. Να συνεχίσουμε με την ανάγνωση τη ενημέρωση από τη δίκη τη αντιφαστική πρωτοπορία που ξεκίνησε την Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου. Η κυρίω διαδικασία λοιπόν ξεκίνησε με την κατάσταση του πρώτου αυτομάρτυρα κατηγορία Μιλτιάδη Σκουντριανού, προϊσταμένου εσόδων στον Δήμο Μεταμόρφωση και Προσυφείου Δημοτικού Συμβούλου στι τελευταίε εκλογέ με την αντεσμευτική κίνηση ενεργών πολιτών στο Ηράκλειο Αττική. Ο Σκουρτιάνο που επίσκεπτον την περιοχή για πάνω από δέκα χρόνια, καθώς έμεινε εκεί η μνηστή του σύμφωνα με τα λεγόμενά του, πέρασε τις σχεδόν δύο ώρες της εξέτασή του, επαναλάμβανος ότι δεν θυμάται τίποτα και ότι δεν θέλει να πάρει κανέναν στο λαιμό του. Παρ' όλα αυτά, προσπάθησε να αφήσετε πόσους αναφέροντας πως κάποιοι από τους δράστε βρίσκονται στην έτσα, χωρί όμω ε, από την άλλη να είναι βέβαιος για τίποτα. Το γεγονό ότι οι προαναγκαστικέ καταθέσει του στη Γαδα, η κατάθεσή του στον ανακριτή και τα τωρινά λεγόμενά του διαφέρουν όλα μεταξύ του, προσπάθησε να τον δικαιολογήσει λέγοντα ότι οι αστυνομικοί τα έγραψαν όπω ήθελαν, ότι ο ανακριτή τα έβαλε αλλιώ και φυσικά ότι δεν θυμάται. Δεν μπόρεσε πλέον να δώσει καμία εξήγηση για το πώ βρέθηκε να καταθέσει στη Γαδα, ενώ η συγχυσμένη περιγραφή τη διαδικασία των αναγνωρίσεων που έκανε εκεί απέχει μακρά από την ομότυπη διαδικασία. Αρνήθηκε αρχικά ότι γνώριζε του Πέργκε Παπάβα, πώς, πώς το λένε. Αργότερα, αυτό το έχει σε. σε εισαγωγικά. Οπότε γι' αυτό και το είπαμε με αυτόν τον τρόπο. Έτσι το είπε αυτό δηλαδή. Ε, αργότερα, όμω, ισχυρίστηκε ότι φυσικά και γνώριζε τον Παπα-Βασιλείου, αφού έμεινε στη γειτονιά. Υποστήριζε πως δεν είχε ακούσει τίποτα για σε χρυσάβητος στην περιοχή παρά μόνο για κινήσεις πολιτών κατοίκων της περιοχής που κοινοποιούνταν ενάντια στα μπαράκια των μαύρων που είναι γεμάτα ναρκωτικά. Για την επίθεση στο κέντρο της τανζανική κοινότητα στην Νοδόλαι Μεσού είχε ακούσει όπως ανέφερε μόνο από τις τηλεώσεις από τον Χίο, του φασίστα του Μακελιού. Η δίκη συνεχίστηκε με την έναρξη τη κατάθεση του δεύτερου μάρτυρα κατηγορία, κατοίκου τη Οδόλαιου Μουσείου και εργαζόμενου το Σεπτέμβριο του 2012 ω Security, κατέθεσε ότι είδε τα γεγονότα καθώ βρισκόταν στην πιτσαρία μάμας, στην Εδωφιλή, αλλά πριν δεν θυμάται και ότι όλα είναι σε εισαγωγικά όπω είναι γραμμένα στην κατάθεση. Κλείνοντα οικά, αρχικά είπε ότι δεν γνωρίζει καθόλου τον Παπα-Βασιλείου παρά μόνο τον περίεργο και 20 χρόνια. Μόλι όμω αναγνώστηκε η κατάθεσή του στη Γαδά, όπου αναφέρει ότι ο Βασιλείου είναι γνωστός του υποστήριξε ότι τον γνωρίζω αλλά δεν είναι φίλος μου. Το πιο ενδιαφέρον σημείο της κατάθεσής του αποτελούσε το πιο ενδιαφέρον σημείο της κατάθεσής του αποτελούσε όμως ο ισχυρισμό του ότι στη Γαδά βρέθηκε για να καταθέσει αφού το ζήτησε τηλεφωνικά προηγουμένως άγνωστος σε αυτόν αξιωματικός της Γαδά τον οποίον ονομάτισε. Στην εύλογη ερώτηση των συνηγόρων πόσο ο ήξερε ότι ήταν αυτό ο πτη και πώ γνώριζε τον τηλεφωνικό του αριθμό, Απάτησε με το μίμητο Άμα θέλει η τα μαθαίνει όλα. Η κατάθεση του διακόπηκε λόγω με απειλέ εναντίον των κατηγορμένων και των συνηγόρων του για τι 10 το πρωί, την 3η, 15 Οκτώβρη. Μέρο των κατηγορούμενων θα βρεθεί για ακόμα μια φορά απέναντι στου βασανιστέ τη ομάδα ΔΕΛΤΑ και του βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία συνηγόρου του. Θάνου, πλεύρη, την Παρασκευή 11 Οκτώβρη στις 9 το πρωί στα δικασία Ευελπίδων, να μην είναι μόνοι τους. Οπότε έχουμε δύο καλές από την Παρασκευή 11 Οκτώβρη στι 9 η ώρα Ευελπίδων και την Τρίτη 15 Οκτώβρη στις 10 η ώρα Εφετίο Δέγλερη. Ούτε βήμα πίσω, συνέπειση κατηγορούμε της Τρίτης Αντιβασικής Μοτοπορίας. 30 Σεπτεμβρίου 2012 και την διάβασα ολόκληρη γιατί θεωρώ ότι αυτή η ενημέρωση δεν μπορούσε να διαβαστεί αποσπασματικά και είχε σημασία να διαβαστεί ολόκληρη για να έχουμε μια ολοκληρωμένη ενημέρωση. Έτσι. Ε, παρόλο, που ήταν μεγάλη, παρόλο που ήταν μεγάλη, ακούγεται την ε, εκπομπή. Ακούγεται την εκπομπή. Κουβέντε Γιάφκα. Συγγνώμη, κόλτω το μυαλό μου. <laughs> με το Τζιμ Φράγμα στο μικρόφωνο θα τα πούμε σε λίγο μετά από ένα τραγουδάκι Οπότι βλέπω πιο δραστηρία συλληλικότητα, τουλάχιστον στα φωτά τα καλέσματα που ανεβαίνουν επάνω ε, για τη Ροζάβα ε, είναι στην Συνελήψη Κατελημμένου Προσφυγικών ε, και ερώ ποια δραστηρία γιατί ψάχνω να βρω σούμε, στην Αθήνα ε, άλλα καλέσματα ε, και ναι, δεν, δεν βρίσκω να πω την αλήθεια γιατί δεν έχω ψάξει καλά ίσως. Ε, α, Mm -hmm. Mm -hmm. ναι, όχι, έχω δει σε αυτό πλέον. Λοιπόν, ας τα πούμε, λοιπόν, να πούμε. Ε, η συνέλευση κατελημένων προσφυγικών στην Καπρο, ε, καλή 5 η ώρα στα προπύλεια, ε, καθώς τα, τα μέλη της θα περιμένουν την πορεία που ξεκίνησε τη δεύτερα από τον προσφυγικό καταπλησμό λαβρίου για να κατευθύνουν στο Τουρκικό Προξενείο και την Πέμπτη στις 6 ώρα στηρίζουν το κάλεσμα στα προπήλαια από κουρδικές, τουρκικές και ελληνικές οργανώσεις για πορεία προς το Τουρκικό Προξενείο. Θα δω λιγάκι το κάλεσμα της Πέμπτης για να μην παραπληροφορώ για να δω ποιοι καλούνε, ποιες καλούνε. Αν και το ψάχνω, ακούω την εκπομπή «Κουβέντες τη ΓΙΑΦΚΑ» με το ζήμφραμμό στο μικρόφωνο. Μια ημέρα σήμερα, μια ένα, βράδυ, ένα βράδυ σήμερα που είχε προβλήματα, στον αφορά και την επικοινωνία, αλλά όσον αφορά και την, το ίδιο περιεχόμενο, δεν είχα και πολλά να σας πω σήμερα, ε, απόψε μάλλον, ε, περιμένοντας να βάλετε κι τα θέματα, που να συζητήσουμε. Δεν έχουμε έρθει κάποια θέματα από εσάς, οπότε πιο πολύ μένουμε στη μουσική Απόψε θα δούμε πώς θα πάει μέχρι το τέλος της εκπομπής που είναι στις 2 η ώρα. Θα χαμηλώσουμε λίγο τους τόνου και θα περάσουμε λίγο σε ένα διαφορετικο διαφορετικό μουσικής, σε λίγο hip hop, με ξένο στίχο, οπότε να παίσουμε λίγο τα Listen instead. The voices from below. Voices from below. Maledetto il suono della sveglia, una veglia dannato un altro giorno sulla terra. Bombarda la tensione dei miei nervi. Il mondo è popolato da servi e noi gli inviti, Con l'odio per i ricchi, che siamo pazzi e messo agli atti. L'orgoglio qui si vede nei fatti. Per questo sappi, non è mai tardi, sai, per uscire dal gregge. Voglio il ruolo delle schegge. La vita è una galera, io corra nera. Né essere remita né unirmi a questa schiera di assassini. Di sbirri e di padrini. Rivolta popolare fomentata dai cortili. Contro le regole della partita, la scelta è fatta. Antagonista, vita, antagonista, vita. Che va a fare? Hai che luchare? Hai che να πούμε πω είχαμε και παρέμβαση ε, στην, στο υποκράτειο από τη συλλογικότητα των αναρχικών από τα ανατολικά που έχει να κάνει με την αποκόλληση μεγάλη κομματιού της οροφή της που βρίσκεται στο Υποκράτητο και που αποτύχει. Ε, δεν σκοτωθήκαν άνθρωποι. Ε, θα μπορούσαν να υπάρξουν τραυματίες στην νεκρή από την κατάλλευση αυτού του κομματιού της οροφής. Η σωστό χαστρο, στο στόχα του πλαισίου και της παρέμβαση. Ε, των των, τον του της από του στον αναρχικό, αναρχικό τον τον και τον τον τον τον το τον τον ε, Και τον το τον τον τον τον Παρέμβαση. Ε, το περιστατικό αυτό χαρακτηριστικά αναγράφεται, έχετε να καταδείξει την υποβάθμιση της δημόσιας υγείας μέσα στον καπιταλισμό, κάτι που συμβαίνει ακόμα πιο έντονα σε περίοδους κρίσης. Μπορείτε να διαβάσετε όλο το κείμενο βεβαίως, στο τημήτια όπως έχει αναρτηθεί, είτε στην, στο website της συλλογικότητας αναρχικών από τα ανατολικά, που είναι ανατολικά.spblogs.net. C'est les attitudes, enclin à la lassitude, j'ai préféré le combat, vous se révéler, se répéter, référer les combats, vous se réveiller avant que la seule issue soit sous les décombres Les gorges au le sol vient trop annoncer le décon, dans ce décon Pose petit à petit par la tête, sort pas le costume de soirée car le temps n'est pas à la fête Et le prix, le poids de la paresse non plutôt celui de l'égoïsme La part des enfants soldats ici ce sont des choristes que je viens et puis me octobre σήμερα δηλαδή μέρα που ξημερώνει στις 8.30 απόγευμα το, το, το βράδυ, στο Πολυτεχνείο θα γίνει έκτακτη συνέλευση καλεσμένη από τη συνέλευση των κατηγορωμένων για την μοντοπορία που διαβάσαμε την ενημέρωση ε, προηγουμένως της αντιβασικής μοντοπορίας ε, του 2012 και την επίθεση από τους μπάτσους θα γίνει λοιπόν έκτακτη συνέλευση ενημέρωση για τα δικαστήρια ε, πλέον ε, θα γίνει ενημέρωση και ε, για τη δίκη των Πάτσον ε, για τις ημέρες θα γίνει η ημέρωση, ε, πότε θα γίνει η επόμενη ας πούμε εγώ. Δικάσιμος, ε, και ό,τι άλλο με μπορούν να πούνε οι συντρόφισσες για, για όσα υποθέκανε πέρα από το κείμενο που αναρτήσανε ε, στο διαδίκτυο ξαναλέω Τετάρτη Νέα Δεκάτου στις 8.30 στο Πολυτεχνείο On se pend jusqu'au récolte de la propagande, sorte de de venture, révolte de quartier, aux prolétaires émigrés. On jette le premier pavé, embrassé par les préjugés, pavoué tout en leur clinique, Le système à leur reste de brûler, ce qu'ils aiment tous pareil. Cafu au poil des insurgés, on danse sur les pavés, avant qu'ils se mettent à voler, braver. Les interdits, nécessaires, nécessaire, on le fera sans se poser De questions, on s'en s'entroser. Aux raisons qui nous vivent, vu qu qu'on se comprend sans se causer. C'est un appel aux indignés, aux peines à oublier. Les résistants de tout temps, ceux qui n'ont jamais prié. 2015, on y est, 2015 sans les laisser la crimée. Libérez-vous, criez, c'est le bal des insurgés. se encontraran con otras como yo dar aliento transmitir el calor que me με την vivo para llegar hasta ti por eso escribo para encontrar una luz para ahuyentar η πορεία ξεκίνησε στις έξι και μισή πορεύτηκε προς την καφετέρια Σουέλτο το μέρος όπου ο συντρόφος έπινε καφέ στις 29 λίγο πριν δεχτεί την οργανωμένη επίθεση στο επόμενο στενό της Το σημείο περικυκλώθηκε, γράφτηκαν στις τσίματα, μοιραστήκαν ε, φυλάδια σε όλους τους πελάτες δυστυχώς έλειπε ο φασίστας, τελιβεράς, στις ήταν εκεί αλλά ξέρει και καμία φορά, <laughs> είναι και βλάκε αυτοί ε, δικό μου σχόλιο αυτό, έτσι. Λοιπόν, έλειπε λοιπόν ο Φασίστα Ντελεβέρα στην καυτέρια του οποίου ο ρόλο και η εμπλοκή στην επίθεση των ξυσαπητών ήταν μη τι άλλο περίεργο. Στη συνέχεια, η πορεία με παλμό επέστρεψε στο σημείο κίνηση με απότερο σκοπό να φτάσει έω το δημαρχείο του Ηλίου και μετά να επιστρέψει στην πλατεία από όπου ξεκινήσαμε για να Όταν βγήκαμε στη λεωφόρο Θιβών, πήραμε μια γεύση από τα νέα ήθη και τη κυβέρνηση Πέντε δικάβαλα της ομάδας Δίας προσπάθησαν να εισχωρήσουν με τα μηχανάκια στο πίσω μέρος της φορίας, γιατί η αντίδραση της περιφρούρησης ήταν αστραπιαία και 40 άτομα με κράνη και παλούκια έκαναν κλειό γύρω από τους μπάτσους οι οποίοι βρέθηκαν εγκλωβισμένοι. Πεζί, με πτυσσόμενα και κρότου στα χέρια με πεσμένε στι δύο από τις πέντε μηχανές, καθώς πίσω του υπήρχε πλήθος αυτοκινήτων και γύρω τους η περιφρούρηση ο αρχηγός αρχηγό ομάδα των μπάτσου ούριαζε σφάξατε ένα δικό μα στη Νέα Φιδαλέφια, θα σα ξεκυλιάσουμε όλου. Ενώ δίπλα του ένα άλλο παλικαρά κρατούσε το περίστροφό του. Μάλιστα. Εγώ δεν τα ήξερα αυτά, ομολογουμένω. Ε, στα πρώτα δευτερόλεπτα τη ένταση η σύγκρουση φαινόταν αναπόφευκτη, όμω η αυτοσυγκράτηση που έδειξε η περιφρούρηση ήταν κέρια. Βήμα-βήμα, με πρόσωπο στου μπάτσου. Όπου στοχωρήσαμε με ολόκληρη την μπορεί να φωνάζει 1-2-3 χρήσιμο τη τουβί. Όχι, όχι, όχι, όχι όχι. Το έχω μπει λάθο, ναι, στον σχολή δικό μου, το έχω φωνάξει, κελά, απαράδχτο. <laughs> να με το λέει ο λάθο. Λοιπόν, το σύστημα είναι 1-2, 3 χρήστη τη τουβή. Λοιπόν. Κατόπιν, με τα νέα δεδομένα, μπήκε μπροστά το εναλλακτικό πλάνο και επιστρέψαμε αμέσω στην πλατεία τη εκκίνηση δίχως να συνεχίσουμε για το Δημαρχείο. Θέλουμε να σταθούμε λίγο σε αυτό το σημείο. Ναι, ήταν η τέλη στιγμή να ισοποιηθούν οι 10 μπάτσει. Όμω, μετά είχε αρχίσει να βραδιάζει, το σύνολο σχεδόν τον δεν και των παρευρισκόμενων δεν γνώριζε του δρόμου και καινούργιε ανισχύσει των μπάτσων κατέφθυναν. Κάθε κριτική την ακούμε καλοπροαίρετα, όμω για εμά. Το ποταρχικό μέλημα ήταν ασφάλεια του κόσμου, καλέσαμε και με αυτό το γνώμονα πράξαμε. Κλείνοντας την πρώτη παρέμβαση στο Ήλιον, θα θέλαμε να ξανά ευχαριστήσουμε όσες, όσους συνδέαφους μας τίμησαν, με την παρουσία τους, ούτε στο Ήλιον, ούτε πιθανά, τσακίστε του φασίστες σε κάθε γειτονιά, να αρχίσει η λογικότητα Μπασόφκα, και ένα ιστερόγραφο, δεν έχουμε λόγια για τον σύντροφο Βουγού, ο οποίο, αν και τραυματισμένο ήρθε και παρά τις διαφωνίες συνέλευσης, εντάχθηκε στην περιφρούση βάζοντα το πληγμένο του κορμί ασπίδα απέναντι στον αζισμό. Και όσον αφορά το περιστατικό με τους εγώ πραγματικά θεωρώ είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο να έχεις περικυκλώσει 10 γουρούνια ε, και να μην τους ισοπεδώνεις ειλικρινά, είναι, δηλαδή με να χτυπάνε οι τα μου, πούμε, ξέρω, από την ε, από, από την ένταση, πούμε, τη ζώα, κάπως με κάποιο τρόπο αυτή τη σκηνή και πραγματικά θεωρώ ότι είναι ε, πολύ δύσκολο να ενδιαχειριστείς και όπως το διαχείριστηκε ε, η περιφρούρηση αυτή τη στιγμή, την απίθανη στιγμή που μπορούσε να γίνει, μία... Ε, Συντριβεί των Πάτσον, ωστόσο ε, βιωματικά ε, ε, με την εμπειρία κτλ αναγνωρίζω αυτό που αναφέρουν ότι υπήρχαν άνθρωποι από άλλα μέρη τα οποία θα φεύγανε κάποια στιγμή μόνο τους μόνες του ε, και θα ήταν σε όλους τον Πάτσον και στην εκδίκηση που προφανώς θα ακολουθούσε μετά. Ε, αλλά ξαναλέω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαχειριστεί σε αυτό το συνέστημα ότι τώρα θα συντρίβουμε, τώρα θα λιώσετε. Ε, Ωραία, πολύ ωραία. Ε, πολύ, πολύ καλή διαχείριση και. Και πράβο, που του διαχειριστήκαν έτσι. Εγώ δεν ξέρω αν ήμουν στην ε, Μάλλον δεν θα ήμουν στην γιατί γι' αυτό δεν θα ήμουν. <laughs> δεν θα μπορούσα να κοιμηθώ ότι σιγάρε, Μάγκα, θα, τι θα έσουνε εσύ. Κάνω κριτική σε αυτά που λέω. Ε, ναι, απλά λέω ότι. Ναι, προφανώ και εγώ θα ακολουθούσα ας πούμε, την. Ε, τον δρόμο της αυτοσυγκράτησης και της διαχείρισης και απλά θέλω να δώσω με αυτά που λέω έτσι ένα έντονο ε, στίγμα το πόσο δύσκολο είναι να, να κρατήσει αυτή την ψυχραιμία και να μην ας πούμε ξέρω εγώ δολοφόνους που έχεις εμπλωβισμένους ε, συνεχίζουμε με μουσικούλα και θα το πούμε σε λίγο ακούτε την εκπομπή «Οι στη Γιάφκα, ε, με το ζύμι με τα μπου είμαστε τώρα χρόνια. Όμω ακόμα συνεχίζουμε να είμαστε πιόνια. Σε ένα κόσμο που όλοι μα κυριαρχούν, μόνο yeah. οι μπάτσοι οπλοφορούν. Οι εταιρείε μα πλασάρουν τη δικιά του πόδα. Από φθηνόπορο, καλοκαίρι και χειμώνα. Ο και η τσέχη το δικό του μονοπόλιο. Σαν αυτό του κοκαϊδικό του και αυτόνομο. Έχουνε βγάλει τώρα νέα τσιμπάκια να κινητά στην αγορά. ενέα του για τα παιδάκια. Ναι, οι κοχοί, που παντού θα μα ακολουθούν. Και οι κάμερε στο σπίτι μα θα πούνε. Έχουνε πει πω τα τριάντα μπα από καρκίνο. Δίσω από την σου κρύβουν τον ήλιο. Έχουνε πει πω θα πεθάνουμε από κομίτι. Αλλά το βλέπω να πεθαίνω από τον ίδιο το σημείο. Ναι, ακαλογιαλισμένοι, χουντε έχουν περάσει. Σαν του καράτσε φέρει μέσα στο τελεάστι. Χουντε έχουν περάσει και μέσα μου μου Σαν και αυτό που κάθε μέρα λέει, ελά ολέκουνε. Στη ζωή μα το σύμφασίστε. για να πάρει πρέπει να έχει πίζε. Για να κάνει πρέπει να έχει φακελάκια. Νικρό αστό ανησύχη, πα στα φλημαράκια. Νικρό αστό ανησύχη, πα στα φλημαράκια. Νικρό αστό ανησύχη, έχεις... Σε ελλάδα, Τουρκία και Αλβανία. Ο είναι και στα υπουργεία και αλβανία οχθρό στι στραφεζέ και στα υπουργεία σελάδα τουρκία και αλβανία. Οχώσει στραφεσέ και στα υπουργία. Ελλάδα, και, και στα υπουργία. <ΣΣΣΣ> Στανοσο μα δουλεύουν. Χρησαφικέ βλέπει για Έλληνε πολίτε, αν είσαι μετανάστης πεθαίνει στην Ελλάδα. Αν είσαι Έλληνα, πληρώνει για όλη Από τα έξι σου πηγαίνει στα σχολεία και μέχρι να πεθάνει, σου μαθαίνουν ιστορία. Έλληνε αχαίει, λέει και δημοκρατία. Του Μέγα Αλεξάνδρου όμω κρύψανε τη βία. Δεν είπαν για γυναίκε που είχε βιάσει, Για ανθρώπου που σκότωσε, Παιδιά που είχε σφάσει. Του βολεύει να μιλάνε και και για Τούρκου και Ιταλού. Λένε όμω για Χούτε, εκείνου του καιρού. Έχουνε ξεχάσει τις θεούνταρχείες Πλασαρούν τις όλοι οι σαν Βγάζουνε καθήκια για να μας κυβερνάνε Όλοι οι πλανητάρχες στον κόλλο τους κοιτάνε φταίνει όμως όλοι αυτοί που τους ψηφίζουν τώρα νέα δημοκρατία υποστηρίζουν κούτα ρε ψηφίσατε βάρτε το στο μυαλό σας αποχή, ακυρό μόνο για το καλό σας φταίνει όμως και όλοι αυτοί που τους ψηφίζουν νέα δημοκρατία όλοι τώρα υποστηρίζουν κούτα ρε ψηφίσατε βάρτε το στο μυαλό σας αποχή, ακυρό μόνο για το καλό σας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 We the people are the ones who are going to have to fight. We used to say, which side are you on? Which side are you on? The truth is, we're in so much debt. Λοιπόν, κυκλοφορούν κάποια βίντεο από τι μάχε, γιατί περί μάχε πρόκειται α, ακόμα μάχε μαζικέ. Το ακόμα που πηγαίνει, ακόμα το κράτο δεν έχει απαντήσει. Με μαζικούς πυροβολισμού όπως έχει γίνει στο Ιράκ, όπω έχει γίνει, όχι μαζικούς, αλλά με πυροβολισμού κατά τόπους στο Hong Κόνγκ. Αυτή τη στιγμή, να μην ξεχνούμαστε, υπάρχουν μέτωπα ε, λαϊκών εξεργέσεων. Το λαϊκό δεν αρέσει. Μαζικών κινητοποιήσεων στα όρια εξέγεσης, γιατί το λαϊκό δεν είναι όρο που εγώ θέλω να χρησιμοποιώ, γι' αυτό το βγάζω έξω τώρα. Ε, έχουμε λοιπόν τέτοιε, ε, Τέτοια μέτωπα, Ινδονησία, Χογκόνγκ, ε, Κολομβία, εξέγηση εκεί δεν το λες, αλλά υπάρχει μια μεγάλη, ένα μεγάλο αναβρασμός, Εκουαδόρ. Ε, στο Εκουαδόρ, λοιπόν, τα πράγματα είναι, ε, αν και ο στρατός στον δρόμο, ε, δείχνει σαν εικόνα ότι ο κόσμος ε, νικάει σε κάποιες μάχες. Υπάρχουν λοιπόν βίντεο από τις κινητοποιήσεις ε, στο Εκουαδόρ και να σημειώσουμε ότι οι περισσότερε κινητοποιήσεις είναι ενάντια στο καθεστώς ε, της νυν διαχείρισης της εξουσίας α, από τους εκπρόσωπους των φεντικών τους εξουσιαστές πολιτικούς που είναι εκλεγμένοι. Λίγο πολύ με τα ίδια αιτήματα φτώχια ε, Διαφθορά, σκάνδαλα και παρομοίες καταστασμούς στο Κόνγκ είναι διαφορετική, ας το πούμε διαφορετική, ήταν διαφορετική. Η διεκδίκηση τώρα είναι κάθαρη ενάντια στην οποιαδήποτε προοπτική ενσωμάτωσης της αυτονομής του αυτόν κρατηδίου Χονγκ στην Κίνα. Λοιπόν, στο κορδρό για να συνεχίσω, υπάρχουν βίντεο από τις μάχες των διαδηλωτών, διαδηλωτριών, με, τις, με τους μπάτσους, που είναι πάρα πολύ δυνατές οι μάχες, ε, μαζικές, χωρίς ίχνος, ας πούμε, ε, δισταγμού ε, και φόβου, δηλαδή το λέω κυριολεκτικά, λέω γραφικά, ε, που παίρνουν στο κατόπια αρκετές φορές ε, τις δυνάμεις καταστολής, Έντο ε, μεν αξί, έχει στρατό στο, στο δρόμο. Ε, έχει το πλήθος ε, περιπολίσει ή ένα ή δύο άρματα μάχης του στρατού. Ε, νομίζω πως ε, είναι ζήτημα χρόνου να εμπλακεί ένα, με ένα πλαιότερο ο ε, στο Εκουαδόρ, θα δούμε πώς θα πάει, πραγματικά θα δούμε πώς θα πάει. Μέχρι τώρα, στο όλα τα μέτωπα που επικρατούν εξαιρετικές διαδικασίες, ας πούμε, να το πούμε έτσι, για να καταλαβαίνουμε, ε, έχει ανοίξει πύρη το κράτος με τις δυνάμεις καταστολής του. Προφανώς και στο Εκουαδόρ έχει γίνει. Νομίζω ότι έχει γίνει και στο Εκουαδόρ ε, να έχουν ανοίξει πύρη, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχουν ή όχι. <Τι> <Τι> θα το ψάξω και θα το δω εφόσον το διαπιστώσω, πάντως στην αντίληψή μου δεν υπάρχουν αντίστοιχα ακόμα γεγονότα, λέω εγώ, και ευτυχώ και ελπίζω να μην υπάρχουν, όπω η ε, Κολομβία, υπήρχαν πυροβολισμοί, ε, όχι νεκροί ευτυχώ, νεκρέ, η ε, Ιράκ, Ινδονησία, Χονγκ Κονγκ. Καλά στο Ιράκ, είναι εκτό του συναγωνισμού του, του τους του φάζουν κανονικά, ε, εδώ και 7 μέρε διαδηλώνουν και του. Ε, Ρίχνουν κάτω σαν κουτόκουτα τους σκοτώνουν τους άνθρωπούς τους, με <συσίλια> <συσίλια> Get it, too. to Yeah. It's a dangerous love affair. What's up? Can't be scared. We ain't scared. Got a problem. now. Got a problem with y'all. Said it, we all rip apart this nation Don't pledge no allegiance Sketch off the teas are all black everything Black blocks messed up All black everything The rock ain't really riding Why they act like militants Fuck Jay-Z It's only about making millions, Rockefeller pyramids, Illuminati label. He don't give a fuck about you, only about his paper. I'm calling you out now while I'm rhyming on your track. You jacked our image and then you try to sell it back. But you just talking nonsense, real content is zero. You act promoting poison while you posing like a hero. And we know, Life's a game, but it's not it ain't fair. fair. I break the rules, so I don't care. I don't care. Oh, I keep going. Oh, breaking anything. the laws. Να αναφέρουμε πως ε, το πρωί της μέρα που πέρασε, της ε, τρίτης, έγινε παρέμβαση στο εφετίο με τρικάκια για την υπόθεση της μετανάστριας κρατούμενης σα, Σαραχέ, ε, Να το πω σωστά, Σαραρέ Χαντεμή ενώ από κτές το βράδυ είχαν κρεμαστή, είχε κρεμαστεί πάνω στα πλευρά των προσφυγικών προς το εφετείο. Το κειμενάκι το οποίο το οποίο γράφτηκε υπάρχει στο ειδημένιο από που υπάρχει βασικά απόσπασμα κειμένου στο Edimidia, που μπορεί να το βρείτε. Ε, να, να πάτε στο άθρο και να διαβάσετε έγινε λοιπόν το πρωί από... για να δούμε και αν υπάρχει και από που έγινε η παρέμβαση για να το πούμε δεν έχει σημασία, είναι από συντρόφους η σύντροφους ε, οι δεν, δεν, δεν υπάρχει κάποια α, κάτι το οποίο μπορώ να πω οπότε απλά να ξέρουμε ότι έγινε παρέμβαση στο φιτιό σε singer to me σαραρέ academy plus ε, να πούμε ότι η Σαραρέ Χαντομή ήρθε πρόσδο και στην Ελλάδα με την εξάρτητη κόρη της Διάννα, τον ερφόρση και την ερφή της, συνελήφθη με ένταμα τη Εντελεπόρ που εκδόθηκε από το Ιράν με βάση την κατηγορία του Άνταρτης άδρα, για απαγή ανηλίκου, δηλαδή της κόρης της Το δικαστήριο στην Ελλάδα αποφάσισε την έκδοση της στο Ιράν και την Τρίτη εκδικαζόταν η... Α, Απόφαση αυτή, σε δεύτερο βαθμό, στον Άριο Πάγο. Δεν έχω ενημέρωση πώς πήγε. Δεν έχω ενημέρωση πώς πήγε. Η εξάχρονοι και τα αδέρφια της φιλοξενούνται σε εισαγωγικά αυτή η λέξη σε καταβλησμό προσφύγων στην Οριστίατα. Δεν έχω ενημέρωση πώς πήγε η απόφαση... Θα, θα το μάθω, το πω. Ε, σε δεύτερο βαθμό, του τον Άριο Πάγο. Imagery, then putting Mao on your back, Jay Z. Who the fuck do you think you are? Fuck you. What's up? It's going down, and you're invited. For what they selling, we ain't buying. There is no running, there is no hiding. There's only fighting or dying. It's going down, and you're invited. For what they it. Να κοιτήσω συγγνώμη no από την... No Ξαναλέω, να σας δώσω συγγνώμη από τη φεμινιστική συλλογικότητα «Καμία Ανοχή», διότι η φεμινιστική συλλογικότητα «Καμία Ανοχή» ε, διοργάνωσε και το κάλεσμα, ήταν που είχε το πρωί στο εφετίο, αλλά και την παρέμβαση. Ε, απλά ε, δεν, το, προ, δεν το είδα, στην υπογραφή μου διέφυγε, τώρα όμως που το έψαξα λίγο ε, ήταν ε, η φεμινιστική συλλογικότητα «Καμία Ανοχή». Πού έκανε την παρέμβαση στο πρωί στο εφετείο. τώρα να δω για την απόφαση να σα First move here was sheep and meth heads. Now it's just tech bros and paleo coffee shops. Progress escapes us, can't help but hate us. Thinking I'm white trash, it's the bike, not a Prius. All of these weed stores are owned by rich white boys. Well, black folks who sold weed are sitting in jail cells. expressing, but that's the way they want it, not us. Let's be honest, they turn field into commerce. Then they turn the animos. Δεν υπήρχε απόφαση λοιπόν Δεν υπήρχε απόφαση ε, Θα γίνει Ξανά ε, Η διαδικασία Την επόμενη τρίτη καθώς πήρε ένα βολή Και θα υπάρξει και ενημέρωσε από την συλλογικότητα που τρέχει το ζήτημα αλλεγία και το έχει αναδείξει ας πούμε κυρίως βεβαίως yeah. και συγκρατούμενες ας πούμε τις Σαραρέ έχουν αναδείξει το ζήτημα με κείμενά τους και με κινήσεις τους δεν υπήρχε λοιπόν απόφαση στη... στον Αριοπάγκο οπότε αναμένουμε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 was light to bring establishment down. Fragile, parasitical tyrannies. Always was in light to bring establishment down. choice lies with you. You. You. Cooking and cleaning again for the families of the rich. Total destruction of capitalism. We will choose. Cooking and cleaning again for the families of the rich. Total destruction. Smaller your back. There's, there's different levels of thug. You know, there's okay. the corporate thug, corporate thug, corporate thug, corporate thug and, thug and thug. then there's that street level thug. Mm -hmm. Create, create rap music, cause I never dug disco. Dans ces trains de métro, 11 novembre, date tout combat, Carlos Palomino, frère de combat, tué par un militaire fasciste. Arrêtez, démocrate à national, on était tout chaud. Quatre camarades plantés par les héritiers de Franco, alerta, alerta, antifascista, atlésic la vengeance et la rage envahissent nos coeurs siempre estamos contigo boyo. les coups de la matinée, nos frères et sœurs coup fatal yana prague et vanamos mort de cette plus froide au rafale meilleur moment pour leur vie sous l'œil de l'état complice assassine anastasia va aidé par la police la vie César 2003 millions 13 coups de να πούμε πως, όταν αναφέρουμε και στην αρχή ότι υπάρχει έτσι ένας αναβρασμός δράσεων, διάθεσης για δράσεις, ενημέρωση, συμμετοχή στους αγώνες τοπικούς ενάντια στην τοποθέτηση ανημογεννητριών ε, στην περιοχή των αγράφων. Έτσι λοιπόν ε, υπάρχει ακόμα μια, πέρα από την κατάληψη του πρώην πίκπα ε, στα πετράλωνα υπάρχει άλλη μια εκδήλωση ε, για ενημέρωση ε, στο Θεατράκι Ταπειτουργείου στο Βίρονα ε, την, που την καλούν αναρχικές στην συζήτηση, ενημέρωση, εκδήλωση βασικά ενάντια στην κατασκευή των ιερολογικών εργοστασίων. Ε, και όπως είπαμε, ε, είναι στο Βύρονα, στο Θεατράκι Ταπειτουργείου, την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου στις 7.30. Και όπω αναγράφει η ίδια αφίσα, εν ώψη τη πανελλατική κοινοποίηση στην Καρδίτσα στι 12-13 Οκτώβρη. Ε... Ωραία. Ωραία. Face au crime fâche jamais non jamais on baissera les bras, notre rêve n'est pas factice Le meilleur hommage c'est de continuer le combat Ni oublie ni partons devant les assassinats Face aux abus de la police Face aux crime fâche jamais non jamais on baissera les bras Notre n'est pas factice Amérique est décédé après une violente bagarre avec des skinheads hier soir en plein Paris. Un étudiant engagé, militant, antifasciste et proche de l'extrême-gauche, il est décédé il y a quelques heures à l'hôpital. A tous ceux et toutes celles qu'on a oublié, ceux et celles que les brins ont et vont martyriser. si hongrois humiliés, syndicalistes qu'on n'a rien tués sympathistes persécutés, palestiniens enfermés, étrangers tout pays molestés, ethnies agressées, indépendantes y militants assassinés, peuples occupés, communautés exterminées. Nos luttes, nos, nos mémoires, nos textes vous sont dédiés. Ni où. Να περάσουμε τώρα στη Θεσσαλονίκη, που υπάρχουν εκδηλώσεις για την γη και την ελευθερία. Ε, βασικά, εμπεριέχει και το ζήτημα των αγράφων. Ε, είναι φεστιβάλ είναι ντοκιματέρ, το οποίο διοργανώνεται στον Ελεύθερο Κοινωνικό Χώρο Σχολείο. Στο πριό είναι το 10ο Δημόδο Σχολείο Θεσσαλονίκης, Βασιλείου Γεργίου με Μυζανίου. Ε, και υπάρχουν προβολές από αύριο Τετάρτη 9 δεκάτου, στις 7 η ώρα ε, έως και την ε, Πέμπτη ε, έως και το Σάββατο όχι, όχι, όχι, όχι, λάθος, λάθος. Τετάρτη και Πέμπτη είναι οι προβολές Τετάρτη και Πέμπτη ε, επαναλαμβάνω για του λόγου του αληθές και για πλήρη εικόνα Τετάρτη και Πέμπτη είναι ένα διήμερο φεστιβάλ λέει λειλασία της φύσης και κοινωνικές αντιστάσεις, προφανώς και στο πλαίσιο των αντιστάσεων που αναπτύσσονται ενάντια στις, ε, στην ανάπτυξη εργοστασιών εμμογεντριών στα άγραφα ε, και προφανώς ενόψη του Πανελλαγγευτικού καλέσματος ε, του Σαββάτου στην Καρτίτσα. Ε, οι προβολές, λοιπόν, είναι Τετάρτη και Πέμπτη, μπορείτε να μπείτε στο website του Ελεύθερου Κοινωνικού Χώρου του Σχολείου για να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα. Okay. Είναι από τις, ξεκινάει τις 7 και η τελευταία προβολή είναι στις 10. Ε, ναι, όχι, δεν είναι στις 10, η τελευταία προβολή είναι στις 9 και 4. Είναι όλες οι προβολές από, από πόσο από 25 λεπτά έως και μία μισή ώρα οι περισσότερες. Ε, λοιπόν, την Πέμπτη θα είναι μία η που θα γίνει ε, και μετά ε, στις 7 η ώρα και μετά ε, 8.30 υπάρχει ενημέρωση για τον αγώνα ενάντια στα αιωλικά πάρκα, στα άγραφα. Ε, επαναλαμβάνω, μπορείτε να μπείτε στο website ε, του Ελεύθερου Κοινωνικού Χώρου του Σχολείου να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του Διημέρου τη της Πέμπτης. Night for the same cause, fighting the same wars, defying the same laws, against the same system, and we share the same wisdom, the knowledge of the constant corruption, plus a dream of society that functions, but can't be achieved without pushing the limits, the walls that surround us keep us restricted, so we gotta get militant, on the roadside with a Molotov, getting vigilant, if you're ready to fight, throw the Molotov, let's start a fire tonight, throw the Molotov. Έτσι λοιπόν, με αυτά και με αυτά, με τις ενημερώσεις που σας διάβασα, ε, ήρθαμε στο τέλος της απόψης, έχουν μπει κουβέντες στη Γιάφκα, με το gym φράγμα στο μικρόφωνο. Εύχομαι η, η αυριανή μέρα να είναι καλύτερη από την προηγούμενη, ό,τι και να κάνετε να ε, ε, είσαστε δυνατές και δυνατοί σε αυτό που θα αντιμετωπίσετε, ό,τι και να αντιμετωπίσετε. Για όσου και όσους συνεχίσουν ε, τη βραδιά ε, εύχομαι να είναι μια ωραία βραδιά, όπως τη θέλετε. Ιδάλλως, για όσους και όσους κοιμηθούν, ένα καλό ξημένωμα. Όταν ανοίξετε τα μάτια σας, να δείτε αυτούς και αυτές ακριβώς που θέλετε να είναι δίπλα σας, να ξυπνήσετε. Πολλά φιλιά από μένα, πολλές καλή νύχτες. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 12. Γεια σας.